Στήχη 19-31 Διάφορη Θεραπεία. 29. Και αφού ανεχώρεσαι να πεκύει ο Ιησού, ήρθε πλησίον τη θαλάσσης τη Γαλιλαία, και αφού ανέβη στο όρο, εκάθιτο εκεί. 30. Και ήλθαν προ αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί του κουτσού, τυφλού, κουφού, ανθρώπου με πιασμένα και παράλληλα χέρια, και άλλους πολλού αρρώστους και του έριψαν πλησίον των ποδών του Ιησού. Και τους ιάτρευσεν, 31, ώστε τα πλήθη να θαυμάσουν σαν έβλεπαν κοφάλαλοι να ακούουν και να ομιλούν, άνθρωποι με πιασμένα χέρια να είναι υγιείς, κουτσοί να περιπατούν και τυφλοί να βλέπουν. Και δόξασαν των θεών των Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικός μεταξύ του λαού του ενήργη δια του Ιησού τόσα και τέτοια θαύματα.